Το περασμένο Σάββατο είδαμε τους στίχους 15 και 16 του 14ου κεφαλαίου των παρεμβιών του Σολομώντος και Κυρίου μας είπε δύο πολύ σημαντικά πράγματα πρώτον να μην πιστεύεις όποιον σου λέει και ό,τι σου λέει αυτό λέει είναι ίδιον του αφελούς του χαζού του ηλίθιου πιστεύει ό,τι του λένε και όποιοι του τα λένε εσύ ο χριστιανός εγώ ο χριστιανός πιστεύουμε μόνο την αλήθεια και η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Κύριος και τον Κύριο τον συναντάς και ο Κύριος σου ομιλεί μέσα στο εξομολογητήριο Εκεί είναι η συνομιλία σου με τον Άγιο Θεό. Εκεί και στην προσευχή σου, αλλά εκεί σου μιλάει και ο Κύριος. Στην προσευχή σου δεν τον ακούς. Όμως εκεί στο εξομολογητήριο τον ακούς τον, τον Θεό. Ακούς το Πνεύμα του Άγιο Σε αξιώνει ο Κύριος να ακούς τη φωνή Του, τα λόγια Του μέσα από το στόμα του πνευματικού Σου. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεξε λέγει ο λόγος του Κυρίου. Άκακος πιστεύει παντή λόγο. Το άκακος εδώ είπαμε έχει κακή έννοια. Ο αφελής πιστεύει όλα ό,τι του λένε και μάλιστα σας είπα και κάτι ακόμα περισσότερο που το έχω διαπιστώσει η δύο η σώμαση. Αυτοί οι αφελείς όχι μόνο πιστεύουν όποιον τους λέει και ό,τι τους λέει, αλλά έχουν και ένα ακόμα χειρότερο. Εκείνον που πρέπει να πιστέψουν δεν τον πιστεύουν. Δεν θέλουν να ακούνε τη φωνή του. Γιατί δεν πηγαίνουν στο πνευματικό, γιατί δεν θέλουν να έχουν συνάντηση με τον Θεό, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος αυτά που κάνουν και αυτά που λένε και αυτούς που πιστεύουν, ο Κύριος δεν τους δέχεται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγαπητοί μου αδελφοί, πρόσεχε, λέγει ο λόγος του Κυρίου, ποιον πλησιάζεις, ποιον ακούς, ποιον εμπιστεύεσαι και πρόσεξε μη χάνεις την επαφή σου με τον Θεό με το εξομολογητήριο δηλαδή με εκείνον τον άνθρωπο μέσω του οποίου θα σου ομιλήσει ο Κύριος και θα σε καθοδηγήσει σωστά και οι μαρτυρίες πολλών εξομολογουμένων όχι μόνο σε μένα αλλά και σε άλλους ανθρώπους, σε άλλους πνευματικούς είναι καταλυτικές και μας βεβαιώνουν ότι ο Πνευματικός όντω είναι η Φωνή του Θεού. Ο Πνευματικός καθοδηγεί, ο Πνευματικός προφητεύει, ο Πνευματικός ανοίγει τα μάτια στους τυφλούς, ο Πνευματικός κατεβάζει το Πνεύμα του Άγιον, ο Πνευματικός δίνει λύσεις σε προβλήματα που αν το ρωτήσει σαν άνθρωπο, δεν μπορείς να τα δώσει. Εδώ είναι το θαύμα το μέγα. Έτσι με καθοδήγησε και εμένα ο πνευματικός μου όταν έγινα πνευματικός. Μου λέει μην νομίσεις ότι σαν άνθρωπος μπορείς να δίνεις απαντήσεις σε όλα τα θέματα του κόσμου. Και όντως, πού να βγάλεις άκρη. Τι είμαι εγώ. Τι είναι το μυαλό το δικό μου. Τι είναι ο Τιμόθεος και τι είναι ο, ο Παπαγιώργης και τι είναι ο Παπακώστας και τι είναι ο Παπανοίγος. Τίποτα δεν είναι. Άνθρωποι είναι. Αλλά από τη στιγμή που βάζει το πετραχύλι στο κεφάλι του, από εκείνη τη στιγμή και μετά πλέον γίνεται φορέας των ενεργειών και των Λόγων του Θεού. Εκείνη τη στιγμή πλέον μιλάει το πετραχύλι, δεν μιλάει ο πνευματικός, δεν μιλάει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η χάρις της ιεροσύνης αυτοί την οποία δυστυχώς διακομωδούν και εμπέζουν γιατί αυτό είχα ομιλία σήμερα το πρωί σε μια λειτουργία που πήγα σε ένα μνημόσιο ενό ιερέως αυτό είναι το θαυμαστό του ιερέως ότι ο Κύριος ομιλεί μέσα από το πετραχήλι του άμα το βγάλει το πετραχήλι δεν είναι τίποτα είναι ένας άνθρωπος απλώς <στονίκημα> άμα το βάλει α, εκεί κατέβασε τα χέρια κάτω Εκεί ας είναι αγράμματος, αστοιχείοτος, ας είναι ό,τι θέλει ας είναι. Εκεί μπορεί να καθοδηγεί και τον Πατριάρχη και τον οποιοδήποτε πάει να γουνατίσει μπροστά του για να ζητήσει να εξομολογηθεί. Αυτό είναι το θαυμαστό. Κάποτε ένας Άγιος Γέροντας, σύγχρονος Άγιος, το Άγιον Όρος και αυτός προορατικός, όχι ο Πατήρ άλλο, έχει αναδείξει πολλούς το Άγιον Όρος, πολλούς Αγίους ανθρώπους, πολλούς με προορατικό χάρισμα όταν λέει έγινε ιερέας πρώτο έγινε ιερέας βγήκε να ευλογήσει, σαν ιερέας τη λειτουργία, έκανε πρώτη του τη λειτουργία και βγήκε να ευλογήσει και βλέπει από κάτω και καθόταν ο γέροντάς του. και λέει σκέφτηκε, ευλογείται πατέρα. Σκέφτηκε λοιπόν μέσα του εκείνη την ώρα και είπε εγώ εγώ θα ευλογήσω τον γέροντά μου εγώ τόσα χρόνια παίρνω την ευχή του σκύβω και του φυλάω το χέρι του και σήμερα θα σκύψει ο γέροντας μπροστά σε μένα, τροπή μου τροπή μου και εκείνη την ώρα λέει ακούει φωνή από το πετραχύλι του τι του είπε το πετραχύλι του δεν ευλογάς εσύ εγώ ευλογάω Το ακούσατε.. δεν ευλογάει ο μπάς. το μετραχύλι ευλογάει η Ερωσίνη ευλογάει η Ερωσίνη εξομολογεί η Ερωσίνη παντρεύει; η Ερωσίνη βαφτίζει; η Ερωσίνη εξομολογεί η ιεροσύνη Κοινονή τα, τα μυστήρια η Ερωσίνη μετατρέπει τον άρτο και τον ήνο όχι εγώ... τι είμαι εγώ τι Τί εγώ... τίποτα δεν είμαι εγώ Επομένως όταν σου μιλάει ο πνευματικό, μέσα στην εξομολόγηση, πρόσεξε, μη φέρνει αντιρρήσει. Γιατί άμα αρχίσει και αντιρρήσεις αντιρρήσει, τι θα γίνει. Θα τον πουρδουκλώσει, θα τον πουρδουκλώσει τον παπά, θα χάσει την επαφή του με το πνεύμα του Άγιο, θα συνδεθεί αμέσως μαζί σου με τα προβλήματά σου, θα κατέβει στο επίπεδό σου, θα ξεχάσει ότι φοράει πετραχίλι και θα σου λέει βλακίε. Αυτό που πολλές φορές κάνετε. Και θα σου λέει ανθρώπινες βλακίες, ηλικιότητες. Και τράβα μετά να βρεις λύσεις στα προβλήματά σου. Του είπες το προβλήμά σου. Σταμάτα. Και αν δεν το κατάλαβε καλά, το κατάλαβε ο Θεός καλά. Κάνε ό,τι σου πει. Μην αρχίσεις και του λες, ξέρεις, μα αυτό είναι δύσκολο, μα εκείνο το άλλο είναι έτσι, είναι αλλιώς, όχι μην το κατάλαβες καλά, το κατάλαβα καλά, φτάνει. Εσύ να προσέξεις τώρα, να προσέξεις να καταλάβεις τι θα σου πει το Πνεύμα του Άγιου. Και μην και βάζεις μπουρδοκλόγι στον Παπά, γιατί δεν θα φρεις και ο μεν παπάς απαλλάσσεται γιατί άνθρωπος είναι και αν τον μπορδουκλώσεις και τον αποσπάσει από τη φωνή του Αγίου Πνεύματος δεν φταίει αυτό εσύ και Και εσύ θα βρεις τον πελά μετά θα περμένει λύση από τον Θεό και θα βρεις τι θα βρεις τριβόρους και βαγίδες που λέει εκεί ο ύμνος της μεγάλη Παρασκευής τριβόρους και παγίδε. το πρώτο λοιπόν που μας είπε ήταν αυτό ο άκακος ο αφελής πιστεύει ό,τι του λένε και δεύτερο προσέξτε τι λέει το δεύτερο ο σοφός λέει φοβάται ποιος είναι ο σοφός ο άγιο άνθρωπος ο άγιο άνθρωπος φοβάται τι φοβάται και τον ίσιο του φοβάται μην κάνει λάθος Φοβάται μην πέσει στην αμαρτία. Φοβάται μην εμπιστευτεί τον εαυτό του. Μα ο σοφό. Αν ο σοφό δεν εμπιστευτεί τον εαυτό του, ποιο θα τον εμπιστευτεί. Αι αυτό είναι σοφός... Γι' αυτό είναι σοφό. Γιατί δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του. Επιστεύεται μόνο ότι θα του πει ο Κύριος. Επιστεύεται μόνο ότι θα του πει το πνεύμα του Άγιο. Επιστεύεται μόνο ότι θα του πει η Εκείνο εμπιστεύεται το είναι ο άφρον, τι λέει, ο άφρον, εαυτό πεπιστό. Σε σημαίνει αυτό, ο άφρον εμπιστεύτηκε τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, όταν επιμένει στη γνώμη σου και λες Όχι, αυτό που λέω εγώ είναι σωστό, τι είσαι, άφροις ή Ο άφρον, εαυτό πεπιθός, λέει εκεί γίνεται ανόμο, γίνεται ένα το ίδιο πράγμα με τον άνομο με τον παράνομο άνθρωπο Επομένω κινήσουν σοφά και εμπιστεύσουν τα πάντα στα χέρια του Θεού εκείνος ξέρει ο Κύριος ξέρει εσύ δεν ξέρει τίποτα εν είδα ότι ουδέν είδα θα θυμάσαι το λόγο του Σοκράτη εν είδα ότι ουδέν είδα ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω τίποτα μην πάει να κάνει πολύ περισσότερο, μην πάει να μάθημα στο πνευματικό σου. Ξέρεις παπούλη, δεν τα κατάλαβες καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρόσεξέ με τι σου λέω. Εγώ να προσέξω τι λες εσύ ή εσύ να προσέξεις τι λέω εγώ. Εγώ να προσέξω τι λες εσύ. <Συκλή> να με διδάξεις ήρθε στην εξομολόγηση. <Συκλή> Προσέξτε αδελφοί μου. Προσέξτε γιατί εδώ ακριβώς σου έχει στήσει την παγίδα ο διάολος και θα σε χωρέψει το ταψί. Πρόσεξτε γιατί εδώ είναι η μεγάλη του παγίδα. Βάλτε το κεφάλι κάτω και βέβαια ού έχει λίμωνος τον παπά εκείνον που θα νομίσει ότι μέσα στην εξομολόγηση λύνει και δένει ο ίδιος και όχι ο Θεός. Ού έτου και του. εσύ πήγαινε να πάρεις τη συμβουλή του Αγίου Πνεύματος και ό,τι σου πει εκείνο να ακολουθήσεις και ό,τι σου πει σε εκείνο να παδίσεις και ό,τι σου πει εκείνο να εφαρμόσεις τη ζωή σου και μάλιστα με ακρίβεια θυμάστε τι σας είπα γι' αυτόν νομίζω το ανέφερα και εδώ εκτός και του παρέλειψου δεν πειράζει στο ποτό το πω τώρα κάποτε είμαστε στην κατασκήνωση μαζί και κάποια μέρα, σηκώθηκε το πρωί, ήταν ταραγμένος. Τον πλησίασα, λέω, τι σημαίνει, λέω, κυριόλου, τι έχεις. Μου λέει, είδα όνειρο. Τρώμαξα, Λέω, τι σημαίνει εσύ. Τι είδε του λέω, στον σου? Μου λέει, είδα το διάολο. Και, και τι σε φόβιξε, του λέω, σε τρόμαξε, τι σου είπε, τι ακούτε τι του είπε αυτός Άγιος άνθρωπο έτσι τώρα σας είπα τελειώνει το βιβλίο Θεού θέλατος το Μάγιο θα, θα θα, θα παρουσιάστη. τι του είπε ακούστε τι του είπε ο διάολος ρε του λέει θα σε κάνω να κάνεις το θελημά σου μου λέει ακούστε μου παι. Ο δε ποτέ δεν παρέβαινε εντολή του πνευματικού του. Αυτό ήταν πλέον κλασικό γι' αυτό. Θα σε κάνω, του λέει, να μην ακούσεις το πνευματικό σου. Να κάνεις το θέλημά σου. Άφρον. Πεπιθώ αυτό. Ακούς. Θα σε κάνω να κάνεις το θέλημά σου. Ακούστη τι του Πόσοι από εμάς κάνουμε το θέλημά μας, ε? Ωραία, αυτόν, τι λέει ο παπάς, ρε, εγώ και τον παπά θα ακούσω σίγα, που θα να κάνω εκείνο που θέλω εγώ. Τα κατήρια του Διάολου, δηλαδή, γιατί αυτό λέει ο Διάολος, στο όνειρο αυτό, αυτό του είπα, τα κατήρια του, τα δικά μου θα σε κάνω να κάνει. Εκείνα που θα σου λέω εγώ. Καταλάβατε, αδελφοί μου, αυτά είναι τα πανουργεύματα του Διαβόλου, Αυτέ είναι οι παγίδε του Εκείνο που δεν καταλαβαίνει εσύ. Εσύ τι έγινε, αφού ο παππού δεν ξέρει τώρα. Δεν καταλαβαίνει ότι εκεί γίνεται μυστήριο. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν, δεν σε αφήνει ο διάβολο να πάει το μυαλό σου εκεί πέρα. Να καταλάβει ότι εκεί πέρα δεν μιλάει ο γραμματισμένο ή ο αγράμματο. Εκεί μιλάει το πνεύμα του Άγιον. Δεν σε αφήνει ο διάολος να πας εκεί. Πάει τελείω. Ε, αγράμματο τη είναι. Δεν ξέρει. Δεν πειράζει. Ξέρω εγώ καλύτερα. Τι κάνει το αυτό, το δικό σου? και τρως και τα μούτρες και τα και με τον Παπά μετά. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Εδώ είναι το άλλο. Σας είπα όταν είχα πάει στον Άγιο Ανδρέα που πέρασα τη σκληρότερη εποχή της ζωής μου έχω περάσει μέσα τη σκληρότερη εποχή της ζωής μου το μεγαλύτερο μαρτύριο που μπορούσε να επιτρέψει ο Θεός τη ζωή μου ήταν εκείνο. Τα δυο χρόνια που ήμουν εκεί. Με έσωσε κυριολεκτικά ο πνευματικός μου. Τρελά μου ακούγονταν εκείνα που μου έλεγε. Τρελά. Λέω τι πάνω από πράγματα είναι αυτά. Όχι έλεγα μετά στον εαυτό μου. Θα κάνεις ό,τι σου έλεγε. Θα κάνεις ό,τι σου έλεγε. Θα το κάνεις. Και ξέρετε τι ήταν αυτά που μου έλεγε. να βάλεις το ποτήρι ανάποδα και να του πεις γιωμισέ το. Γιωμίζει το ποτήρι μα είναι ανάποδα. Δεν γιωμίζει. Κι όμως γιώμισε. Κι όμω γιόμισε. Άμα κάνει πνεύμα στο πνευματικό, η υποταγή και η υπακοή γιωμίζει το ποτήρι, έστω κι αν είναι με τον πάτο απάνω. Γιατί τότε δεν μιλάει ο πνευματικός μιλάει το πνεύμα του Άγιο. Προχωράμε στους δύο επόμενους στίχους στο στίχο 17 και στο στίχο 18 και επανέρχομαι προσέξτε υπακοή, τέλεια υπακοή στο πνευματικό σας όσο υπακούς, συσκεπάζει χάρη του Θεού. όσο δεν υπακούς γίνεσαι φτερός στα χέρια του διάολου σε κάνει ό,τι θέλει προσέξτε αυτό που σας λέω γι' αυτό ξέρετε και κάτι εκείνη που είναι γνήσια τέκνα υπακοής οι άνθρωποι εκείνοι που κάνουν απόλυτη υπακοή είναι εκείνοι που δεν θα περάσουν από τελώνια όταν θα πεθάνουν, δεν περνάνε από διαβόλους. Ο γνήσιος υποτακτικός, εκείνος που κάνει σωστή υπακοή όπως και ο μάρτυρας, εκείνος που έξερε το αίμα του για τον Χριστό οι δύο αυτές κατηγορίες δεν δίνουν λόγο, δεν απολογούνται. Θα το ζωτάει ο διάωτος δεν ξέρω εγώ, το πνευματικό μου. Εγώ έκανα υπακοή στο πνευματικό μου. Ρώτα το πνευματικό μου, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Αυτή είναι η απάντηση των τελείων υποτακτικών. Γιατί έκανες εκείνο, δεν ξέρω, το πνευματικό μου. Έκανες το άλλο, το πνευματικό μου, εκεί. Ο διάολος ακούει πνευματικό και τρέμει. Διαβάζω λοιπόν το στίχο 17. Σύνθημο πράσι τα ανίρδε φρόνιμο, πολλά υποφέρει. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια τώρα, προσέξτε. Βλέπετε η Αγία Γραφή κρύπτει θησαυρού, θησαυρού αιώνιου. Και μακάρι τα λόγια της Αγίας Γραφής να μην τα ξεχνάμε ποτέ. Να μην τα ξεχάσουμε ποτέ. Τι λέει ο Ξύθιμος. Ποιος είναι ο Ξύθιμος. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Δεν ξέρεις είναι ο Ξύθιμος. Εκείνος που αρπάζεται αμέσως. <αλυκά> Αν αμέσω. αμέσως. Με το παραμικρό τιμόνι. Είναι οξύς τη συμπεριφορά του. Χάνει τον ελεγχό του. Μια κουβέντα θα του πεις. Σε κοιτάζει σαν άγριο θηρίο. Έχασε τον εαυτό του. Έχασε τον λογισμό του. Έχασε τον τιμόθεο. Τον έχασε τον τιμόθεο. <συμπή> <τον> το <Συκά> Αυτός είναι ο μας. Συναρπάζεται αμέσως. λέει πράσι, ο οξύθιμος λέει πράσι μεταβουλίας ο είναι εκείνος που αρπάζει. ο εγωιστής, ο φοβερός εγωιστής τον πρόσβαλες του είπες μια κουβέντα πω πο πο τι ήθελες και μίλησες τι ήθελες κάνεις στο στόμα σου θα γίνει επανάσταση να μου πεις εμένα να μου μιλήσει εμένα, να μου κάνει εμένα υπόδειξη. Ξέρεις ποιο είμαι εγώ. Πάει, έχασε τον εαυτό του ο Τι κάνει οξύθυμο, Πράσι μεταβουλία. Τι σημαίνει αυτό, Κάνει εκείνο το οποίο δεν θέλει να κάνει. Έχασε τα λογικά του, είναι μουρλός εκείνη την ώρα ο Ξύθιμος έχει την τρέλα του εκείνη τη στιγμή φύγε μακριά του φύγε από μακρίνσου. ούτε τι λέει ξέρει ούτε τι κάνει ξέρει ούτε να κουμαντάρει τον εαυτό του ξέρει τίποτα έχει χάσει τον ελεγχό του προσέξτε αδελφοί μου ο Ξύθιμος τι δεν κάνει. επάνω στον έβρα του ουθύ θα βλάστιμήσει θα βλαστιμήσει και μετά θα πει: Πώ, συγχωρείτε μου, τι είπα! Τι είπα, Θεέ μου, σε βλαστιμήσα εσένα, Ναι. Ξέρετε πω οι τέτοιοι έχουν παρουσιαστεί στην εξομολόγηση. Ξέρετε πω οι τέτοιοι άνθρωποι ήρθαν κλέβοντα, Εγώ παπούλη; εγώ τόσα χρόνια στην εκκλησία, Εγώ να βλαστιμήσω την κυρία μα την Παρθένα, Εγώ! Τι συνέβη. Έχασα τον έλεγχο. Οργίστηκα, έχασα την επαφή μου με τον εαυτό μου, ξέχασα ποιος είμαι, ξέχασα ότι είμαι ο άνθρωπος εκκλησίας, ξέχασα τον Θεό και σκεφτόμουν μόνο τον εγωισμό μου. Να με προσβάλλει, να μου πει εκείνο, να μου πει τ' άλλο η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο συνάδελφο. Επανάσταση. τα μεταβουλίας κάνει εκείνο που δεν θέλει στη συνέχεια μετανιώνει ο ξύθιμος προχτές ήρθε ένας στην εξομολόγηση κάτι συνέβη με τη γυναίκα του έχασε τον αρχό του τη αστράφτει δυο χαστούκια και εκείνη Άλλη άμοιοι άλλοι παίρνει τα πραγματά τη και σηκώθηκε και φύγει. Γύρνα, όχι. Τώρα έκασε στο σβέρκο ο κοινής του Γύρνα, βρε παιδί μου. Μετανιώνω. Έκανα κάτι που δεν το ήθελα. Δεν το δικαιολογώ. Προσέξτε. Δεν τον δικαιολογώ. Γύρνα, έγινε κάτι το οποίο δεν το ήθελα. Έχασα τον ελεγχό μου. Όχι. Διαζύγιο γιατί Γιατί άπωσες το χέρι σου Είδε τι κάνει Ο οξύθιμος Έχασε τον ελεχό του Έχασε τις κινήσεις του Έχασε το μυαλό του Έχασε Και σήκωσε το χέρι να χτυπήσει Εκείνο τον άνθρωπο Στον οποίον μπροστά στο Θεό υποσχέθηκε Ότι θα τον αγαπάει εφόρους ζωής και θα κάνει όλες τις υποχωρήσεις για χάρη. Βλέπεις τι είναι η οξυθυμία. Βλέπεις τι είναι να χάσει τον ελεγχό σου. Εκείνη την ώρα που έχασες τον ελεγχό σου, εκείνη την ώρα πλέον... Ξέρεις τι έγινε. Ο εαυτός μας είναι. Ένα παλιά λόγο είναι. Ένα παλιά λόγο. Ο εαυτός μας είναι ένα παλιά λόγο. Και εσύ απλά με το λογισμό σου, τον καλό τον λογικό λογισμό σου την κρατάς στα χαλινάρια του τα χαλινάρια του κρατάς και όσο του κρατάς τα χαλινάρια το άλογο πηγαίνει ήρεμο όταν όμως είσαι οξύ, θυμός, τι κάνεις δίνει τα, χαλινά, δίνει τα χαλινάρια στο διάολο άντε τράβο το εσύ τώρα καταλαβαίνεις που θα το πάει ο διάλογο στο άλογο τον εαυτό σου να σας θυμίσω κάτι. Για θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό του δαιμονισμένου των γεργεσινών. Το θυμάστε. Δεν θα σας πάω στον άνθρωπο. Θα σας πάω στα γουρούνια. Για θυμηθείτε τα γουρούνια. Όταν του είπε ο Κύριος σου δίνω την άδεια άντε να μπείτε μέσα στα γουρούνια. Τι έγινε τα γουρούνια. Μου τα γουρούνια. Μου τα γουρούνια. Αλήνοτα, τράβα πιάστα, ποιος θα πιάσει. Δεν βλέπαν, τυφλωθήκαν ο διάολος. Τα τύφλωσε. Δεν βλέπαν, κρεμό, κρεμό, κάτω στη θάλασσα. Εκεί να σκοτωθούμε. Τον άνθρωπο, πώ τον έκανε τον άνθρωπο. Και τους τον έκανε. Ολόγυμνο τον είχε εκεί πέρα. Με αλυσίδε τον δέρανε και εκείνος τις έκοβε. Έτσι κάνει ο διάωρος. Ο Ξύθιμος είναι πλέον παραδομένος στα χέρια του σατανά. Τον κάνει όπως εκείνος θέλει. Αφού έχει δώσει τα χαλινάρια στο διάολο ο θα σε πάει εκεί που δεν μπορεί να το φανταστείς και ούτε το θέλεις να το φανταστείς. Να βλαθυμίσεις τον Χριστό και την Παναγία. Εγώ? Μάλιστα, γιατί? Μα δεν το έχω πει ποτέ μου. Το το είπες. Εγώ να πω αυτή την κουβέντα. Εγώ να μιλήσω έτσι στη γυναίκα μου. Το κάνεις όμως. Να σηκώσω χέρι εγώ στη γυναίκα μου. Το κάνεις όμως. Γιατί. Γιατί είσαι οξύθιμος. Γιατί έπεσες στη μεγάλη αυτή παγίδα που σου έστεισε ο διάβολος; Και ξέρετε όλα αυτά, συνδέονται το ένα με το άλλο. Θυμηθείτε τα προηγούμενα θέματα που έχουμε κάνει. Θυμηθείτε τα προηγούμενα θέματα. Ποιο είναι ο σοφός, είδες τι λέει, εκείνος που συγκρατεί τον εαυτό του. Δεν τον εμπιστεύεται. Έχει συνέχεια επαφή με τον Κύριο. Δεν έχει σχέση. Ο οξύτημας τι είναι, ο παραβός, ο τρελός. Αυτό ο οποίος απομακρύνθηκε από τον Κύριο και είπαμε οδήγησε το παλιάλογο στην καταστροφή. Ο με πράσι μεταβουλίας. Ο ξύθιμος κάνει εκείνο που δεν θέλει. Ο ψήθυμο κάνει εκείνο για το οποίο μετανιώνει. Ο ψήθυμο επάνω στην τρέλα του κάνει τι θα κάνει. Θα σκοτώσει. Σα το έχω ξαναπεί, ε βρήκα ένα τέτοιο μέσα στη φυλακή κάποτε που πήγα. Γιατί πηγαίνω από εκεί. και από εκεί για του λειτουργού του, εξομολογάω. Επίγα. Ε βρήκα έναν. Τον καλό, σόφρον άνθρωπο τι συνέβη εσύ εσύ του λέω εδώ τι είσαι του λέω, φαντάστηκα ότι θα είναι κάποιος από το προσωπικό της φυλακή. του λέω εσύ τι είσαι τι είσαι, κρατούμενος τι, τι κρατεί παιδάκι μου του λέω τι κρατούμενος πόσα χρόνια ησοβίπις Παναγία μου λέω που έπεσα ησοβίπις τι τι εσύ εσύ με το αθώο βλέμμα εσύ με, την, με, με, με, με τον καλό τον τρόπο εσύ που μου μιλάς τώρα λες και είσαι τι είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας, άνθρωπος του Θεού τι έκανε σε άνθρωπέ μου, σκότωσα τον έσφαξα γιατί τον έσφαξες έχασε τα λογικά μου ο Ξύθιμος έχασε τα λογικά Γι' αυτό πολύ σοφά είχε πει κάποιος σύγχρονος Άγιος ο Ο κάθε άνθρωπος τι έχει; ο κάθε άνθρωπος τι έχει, τι έχει το πεντάλεπτο της τρέλας φυλάξω από το πεντάλεπτο της τρέλας φυλάξω μην έρθει εκείνη η στιγμή ξέρετε ποιο πεντάλεπτο της τρέλας να πω κάποτε είχα πάει εδώ σαν Ταρουχλέικα στην Αγία Τριάδα και λειτουργήσε. Το ξέρει, το θυμάται ο Φαφούλης, αν πάτε να το ρωτήσετε, είμαστε μαζί τότε. Πήγα να λειτουργήσω εκεί, δεν ξέρω αν και ο Κερ ήταν μπροστά, αν ήσουν τότε σε εκείνο το επεισόδιο. Ναι, θα σα το ακούσει τώρα. Τελείωσε η Εκκλησία, πήγαμε απέναντι στο πνευματικό κέντρο εκεί που έχουν ένα πνευματικό κέντρο, να πάρουμε ένα καφέ. Και κάποια στιγμή... Μου λέει ο παπούλη εγώ φεύγω. Μου λέει συγχώραμε, πάω, έχουμε ένα μυστήριο, ένα βάφτισμα, πρέπει να πάω στο βάφτισμα. Φεύγε ο παππούλης, ε, σηκωθήκαμε κι εμείς, σιγά σιγά να φεύγουμε. Δεν προλάβαμε να φτάσουμε στην πόρτα του πνευματικού κέντρου. Ακούω κάτι φωνές. Ακούω κάτι βλαστίμιες. Μες στην εκκλησία παρακαλώ. Μες στην Εκκλησία το Χριστό, την Παναγία του Αγίου το Σταυρό δεν αφήσαν τίποτα Βλαστήμια να ακούσεις ταυτή σου Βλαστήμια να ακούσεις ταυτή σου Και ταυτόχρονα βλέπω δύο έξαλλους έναν άντρα, μια γυναίκα με δύο καρέκλες στα χέρια να χτυπιότε τρελά ο να φάει τον άλλο Πρώτη φορά είδα τέτοιο θέα. Τι συνέβη, τι συνέβη, τι συνέβη Τι συνέβη, τι συνέβη, τι συνέβη. Τι είναι το όνομα το όνομα το όνομα μη σας πω το ιστορικό δεν χρειάζεται θα σας πω μόνο τούτο το πεντάλεπτο τη τρέλας ο άντρα να σκοτώσει τη γυναίκα και η γυναίκα να σκοτώσει τον άντρα το πεντάλεπτο τη τρέλας να βλαστημιόνται, λες και ήταν άνθρωποι του υπόκοσμου. Πρώτη φορά τέτοιο θέμα δεν το θεωρώ, δεν το έχω ποτέ. <σκοί> <σκοί> Είδες τι σημαίνει ο ξύθιμος. Είδες τι σημαίνει ο, ξύθιμος. ο ξύθιμος σημαίνει να μην μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Ό,τι συνέ... και να συνέβη. Τι λέγανε οι παλαιοί, θυμάμαι η γιαγιά μου το είχε πει αυτό. Η γιαγιά μου, μια σοφία γιαγιά που είχα, μου έλεγε ξέρεις τι λέμε εμείς παιδάκι μου, εγγονέ μου, ξέρεις τι λέμε. Λέω τι λέτε η γιαγιά, λέει άμα το σακάκι σου μην πας εκείνη τη στιγμή να το καθαρίσεις γιατί η μουτζούρα θα γίνει μεγαλύτερη θα λερώσει περισσότερο. Άμα λασφώσει, και, με πια, και μετά με μια βουρτσούλα έφυγε αμέσω. Τι σημαίνει αυτό, Κοίτα, μεταφορά ήταν αυτό. Μεταφορικό λόγο ήταν αυτό. Τι σημαίνει αυτό, Κάτι σε αγρίωσαν, σε λάσπωσαν κάπου. Μην κοιτάξει να τη βγάλει εκείνη τη στιγμή, τη λάσπη, θα γίνει μεγαλύτερη μουτζούρα. Άστο να ξεραθεί. Περίμενε. Περίμενε! Περίμενε, μην διάζεσαι. Δεν χάλασε η μόστρα σου, μη στενοχωριάς δεν χάλασε η μούρι σου Ας Χαλάρωσε, περίμενε, περίμενε Περίμενε, περίμενε, περίμενε Και μετά Πάρε την κουρτσούλα, Ξεσκόνισε το, τελείωσε Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Όλα μια χαρά Ο εγωισμός ε, Της οξυθυμίας Γιατί εσύ και όχι εγώ είναι τι λέει ο Ξύτημος μεταβουλίας, πράσι μεταβουλίας. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Ενώ παρακάτω, αν ήρθε φρόνιμος, πολλά υποφέρει. Ο Ξύτημος είναι ο τρελός. Ο Ξύτημος είναι ο μυαλωμένος. Τι κάνει ο Ξύτημος λέει, ο Ξύτημος τι κάνει, Πολλά υποφέρει. Γιατί υποφέρει ο φρόνιμο, Είναι δύσκολο πράγμα να συγκρατήσεις τον εαυτό σου. Ειδικά εκείνη τη στιγμή που έχει ξεσπάσει το κακό, εκείνη τη στιγμή ξέρετε έχει επιστρατευτεί όλη η κόλαση. Όλη, δεν έχει ένα διάλογο τότε μαζί σου, έχει συντάγματα δεν που έχουν έρθει και σου λένε επάνω του, επάνω του, επάνω του φάτονε, να σου μιλήσει έτσι φάτονε μωρέ, φάτονε, τι κάθεσε <Κι> εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει ο μυαλωμένο άνθρωπος, ο φρόνιμος ο συνετός πειθαρχεί τον εαυτό του δύσκολο πράγμα, γι' αυτό λέει υποφέρει κουράζεται να συγκρατήσει τον εαυτό σου την ώρα που άλλο σε βρίζει την ώρα που ο άλλος είναι αδικη την ώρα που ο άλλος σε ξεχλέβازه την ώρα που ο άλλος σου, σου έριξε λάσπη να μην μιλήσεις να μαγώσεις τη γλώσσα σου πολύ δύσκολο πράγμα αλλά αυτό πρέπει να κάνεις αυτό το εύκολο δεν θα πάρει κανένα βραβείο, αντίθετα θα στείλει στην κόλαση. Το δύσκολο όμως, εκείνο που θα σε κάνει να υποφέρεις, εκείνο θα σου δώσει και το μισθό σου. Και πιστέψτε με, θα το δείτε αυτό. Εάν σε κρίσιμες στιγμές μπόρεσες να χαλιναγωγήσεις το στόμα σου, τη γλώσσα σου, τον εαυτό σου, τη σχοινή σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, επειδή υπέφερες, ο Κύριος θα σε ατομήψει. Για να έχει παράδειγμα και εσύ κι εγώ, να έχουμε παράδειγμα. Ποιον, τον κύριο. Για φαντάσου, τι προκλήσει είναι αυτέ που κάνουμε στον κύριο. Μην νομίζετε ότι τον προκάλεσαν οι άνθρωποι μόνο τότε στο Σταυρό. Σήμερα τον προκαλούμε, νομίζετε. Για φαντάσου, να εκδικεί το κύριο αυτού οι οποίοι τον βλαστιμούν, αυτού οι οποίοι λένε ψέματα, αυτού οι οποίοι πορνεύουν, αυτοί οι οποίοι μηχεύουν. Για φαντάσου, πόσου κεραυνού είχε να ρίχνει ο κύριο κάθε μέρα. Δεν θα άφηνε άνθρωπο για άνθρωπο. Ποιο είναι ο Άγιο που μπορεί να κατηθεί ενώπιον του Θεού ότι δεν έχει αμαρτία σου. Ποιο είναι εκείνο που μπορεί να πει ότι εγώ δεν προκαλώ τον Θεό με τις αμαρτίε σου. Ποιο είναι εκείνο. Κανεί. Ούτε εγώ που σα μιλάω, ούτε ο παππούλης εδώ, ούτε εσεί. Κανεί. Απο, απο, Απολύτω κανεί. Όπω λοιπόν στι επανειλημμένες προκλήσει που κάνουμε στον κύριο, ο κύριο κάθεται και σε υπομένει, σε υποφέρει, δεν αντιδρά, δεν οξύθυμεί εναντίον σου δεν οργίζεται αντίθετα, αντίθετα σε αγαπάει, χαλαρώνει και περιμένει τη μετανιά σου, τη διορθωσή σου έτσι να συμπεριφερόμαστε και εμείς αδελφοί μου γιατί επάνω στην οξυθυμία σου έχασες τον εαυτό σου, έχασες τη λογική σου δεν ξέρεις πλέον τι κάνεις αν ήρθε χρόνιμος πολλά υποφέρει Πίεσε τον εαυτό σου ναι ξέρω πονάς εκείνη τη στιγμή υποφέρεις ναι δεν είναι μικρό πράγμα έχεις τις στρατιές των δαιμόνων να σε παροτρύνουν να εκδικηθεί. αλλά εκείνη τη στιγμή εάν με τη χάρη του Θεού τα καταφέρεις και δεν μιλήσεις ή δεν είσαι νικητής. μεγάλο πράγμα συνεχίζουμε Μεριούνται άφρονε άφρονες κακία. Ο άμυαλος άνθρωπος, οι άμυαλοι άνθρωποι, οι αφρόνες αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε και σήμερα στον προηγούμενο στίχο, αλλά και στα προηγούμενα μαθήματα εκείνοι οι άφρονες τι λέει θα πάρουν μερίδιο αυτό σημαίνει μεριούνται θα πάρουν μερίδιο τι μερίδιο θα πάρουνε τι μερίδιο θα πάρουνε τις τρέλα τους τη ανοησία τους τις αφροσίγες τους του εγωισμός τους τις κακίες τους θα πάρουν μερίδιο δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνεις θα σου πω τι μερίδιο θα πάρεις Είσαι άφρον, κινήσιος άφρονος, τρελός, κοιτάς να ικανοποιήσει τα γούστα σου, τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, να κάνεις εκείνο που σου αρέσει. Ε, λοιπόν, σου. Η κληρονομία σου, το μερίδιό σου, θα είναι τι? Εκείνο που θα σου αφήσει η κακία μέσα σου. Γιατί κάθε κακία, ξέρετε, κάθε αμαρτία έχει και το κατακάθη της. Έχεις δει τον καφέ. Ήδες το καφές. Ε, βάζεις τον καφέ. Άμα τον αφήσεις λίγο τον καφέ παπ, πιάνει ένα κατακάθη κάτους στο φλιτζάνι. Έτσι και η κακία. Η κακία έχει κατακάθη. Και θέλεις να σου πω και κάτι. Θέλεις να σου πω και κάτι. Και να πας να εξομολογηθείς το κατακάθι δεν φεύγει. Θα σας δώσω να το καταλάβετε καλύτερα. Έχουν έρθει πάρα πολλές φορές άνθρωποι για εξομολόγηση, για πρώτη φορά. Στις αμαρτίες τους, βλαστιμάει, βρίζει, εσχρολογεί, υπομολογεί. Το εξομολογήθηκε. Ο ιερέας του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Φεύγει Το κατακάθι δουλεύει Το κατακάθι δουλεύει Οι τόσε βλαστίμιες που λέγεται μια ζωή Το έχουν γίνει συνήθεια μέσα του Αυτό είναι το κατακάθι Το έφυσε κατακάθι κάτι αμαρτία Πουρί Το ξέρεις το πουρί Πουρί έχει αφήσει μέσα και ο το κύριο τον μπορεί, δεν θα φύγει με την πρώτη. Έχω έναν που έρχεται τώρα 10, 12 χρόνια. Βλαστιμάω, βλαστιμάω, βλαστημάω, βλαστημάω σε κάθε εξομολόγηση. Βλαστιμάω, βλαστιμάω, δεν το κατάλαβα. Βλαστιμάω, βλαστιμάω, βλαστιμάω, βλαστιμάω. Δεν μπορώ. Εκεί βγαίνω τη γλώσσα μου, εκεί πάω να αναγαζώσω τα χίλια μου. Βλαστιμάω. Το μπορεί. Δεν κάγει και ο ίδιο ίσως τον ανάλογο αγώνα το πούρι το πουρή της αμαρτίας. Το κατακάτ δεν φεύγει. Αυτό είναι μεριούνται που λέει άχρονες κακίαν. Η αμαρτία έχει αφήσει μέσα κατακάτ και καλά να βρεις το δρόμο της μετανοίας. Και καλά να βρεις τον δρόμο που οδηγεί στην εξομολόγηση, να βρεις τον δρόμο που πάει στην Εκκλησία που θα πάει θα οδηγήσει και σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού θα πέσει, θα πέσει χλωρίνη από τον Θεό για να φύγει αυτό το κατακάθι, θα πέσει χλωρίνη. Αλλά για βάλε αυτόν που έχει πουριαστεί μέσα του, έχει πιάσει πουρή από τις πολλέ και δεν φεύγει να πάει προς την Εκκλησία, δεν θέλει να πάει προς τον Θεόν. Για φαντάσου αυτός. Τι μερίδιο παίρνει από την αμαρτία Και φαντάσου αυτός ο άνθρωπος Τι μερίδιο, τι κληρονομιά έχει πάρει Από την αμαρτία την οποία την εργάζεται Τόσα χρόνια με επιμέλεια την εργάζεται Είναι δυνατόν ποτέ αυτή Είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πουρί να φύγει Να το μερίδιό του Βλάστημος, βλάστημος. αυτό είναι ο βλάστημος, βλάστημος δεν είναι εκείνο που βλαστήμησε μια φορά Όχι Βλάστημος είναι εκείνος που τούκατσε κατά κάθε μέσα του. Θα γελάσει, θα μιλήσει, θα κουβεντιάσει. Τι βλαστήμια, εδώ, εδώ, εδώ, ψωμοτήρι. Έτσι για να γελάσουμε. Βλάστημά για να γελάσουμε. Εσφυρολογή να γελάσουμε, να γελάσουμε, να πούμε καμιά μια αυτή. Κάτι να γελάσουμε. Τι μπλάκα, για πλάκα. Βλέπει τι κάνει αμαρτία. Σου αφήνει πούρι μέσα. Μεριούνται αφρόνες κακίαν. Ενώ ο Άγιος, ενώ Άγιος όσο αγιάζεται αποκτάει μερίδιο της χάρη του Θεού. σε τι σημαίνει μερίδιο της χάρητος του Θεού. Ξεστισμένη. από την πολύ προσευχή. Οι γέροντε αυτοί, οι μεγάλοι γέροντε του Αγίου, Ρούς, από την πολύ προσευχή. Τι κάνουν, προσεύχονται και στον ύπνο του. Κοιμάται, κοιμάται, κοιμάται, κοιμάται. Και όπω εσύ ρουχαλεί, εκείνο αντί να ρουχαλεί, λέει Κύριε Σουκριστέλε, Ισόμε, κύριε σου Ισόμε, κύριε Σουκριστέλε. Και κοιμάται. Είναι το μερίδιο που του αφήνει τώρα η προσευχή του Αγίου. Όπω τον άλλον του αφήνει το μερίδιο, η βρωμιά τη αμαρτία και βλαστημάει και χωρί να το θέλει, έτσι για πλάκα. Εκείνο. Από την πολύ προσευχή, από τον πολύ αγώνα, έρχεται, έρχεται η προσευχή και του γίνεται έξι: συνήθεια, μεριούνται άχρονε κακία, οι δε πανούργοι κρατήσουν συναισθήσεω. Ποιοι είναι οι πανούργοι, ποιοι είναι οι πανούργοι, οι σοφοί άνθρωποι οι πανέξυπνοι οι άγιοι άνθρωποι εκείνοι που έχουν βάλει σαν στόχο τους να πάνε στη Βασιλεία του Θεού τι θα κάνουν λέει αυτοί αυτό που σας είπα προηγουμένως ο πολλής του αγώνας η πολλοί του προσευχή οι πολλοί του νηστεία οι πολλοί του αγωνιστικότητα όσο και να τον θυμώσεις αυτόν τον άνθρωπο Όσο και να το θυμώσει. Κακός λόγος δεν θα βγει από το στόμα του. Όσο και να το θυμώσει. Κάποτε θα σα πω ένα, ένα, ένα, θα έλεγα λίγο αστείο είναι αυτό το, το, το, το, το γραφικό, μάλλον αυτό που αναφέρεται στους πατέρε. Αλλά θα δείτε, θα δείτε πώς αντιδρούν. Έγινε όμω, είναι αλήθεια. Έμενα λέει δύο πατέρες στην ίδια σκηνή, στο ίδιο κελί. Δεν ξέραν τι σημαίνει να μαλώσουμε, να μαλώσουμε. Δεν ξέραν ποτέ. Δεν είχαν μαλώσει ποτέ, δεν είχαν αλλάξει ποτέ κουβέντα Άκουγαν από του ανθρώπου κάτω: Οι άνθρωποι μαλώνουν, οι άνθρωποι τσακώνονται, οι άνθρωποι κάνουν εκείνο, οι άνθρωποι κάνουν. Και λέγανε και αυτοί: Βρε, τι, τι σημαίνει αυτό το μαλώνουν βρε, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Μαλώνουν, μαλλώνουν, τι... Για... Γιατί μαλώνουν Ρώτησαν λοιπόν να μάθουν εκεί που πήγαινε στον κόσμο εκεί να του δει, να αξιομολογηθεί. Τι μαλώνετε, παιδιά. Να... Δεν, δεν τα καταλάβαιναν λοιπόν του εξήγησε. Και ήταν τόσο αφελεί και οι δύο γέροντες και λέει ο ένα τον άλλον, Λέει: Μωρεφέ του, λέει να μαλώσουμε κι εμεί μια φορά. Έτσι να δούμε λίγο είναι αυτό το μάλλον, έτσι να, να μαλώσουμε, να μαλώσουμε. Λέει: Έμαθα πώς μαλώνουν οι άνθρωποι. Λέει: Πώ μαλώνουν Να είναι, είναι, βάζουν λέει κάτι στη μέση, θέλουν ο ένα το θέλει για τον εαυτό του, ο άλλο το θέλει για τον εαυτό του, εκεί επάνω στο, στο εαυτό δικό μου είναι, δικό μου είναι, δικό μου είναι, δικό μου είναι, είναι αρπαζότε. Θε λέει, το εμείς λέει να, πώς το να το κάνουμε και εμεί να δούμε <συλίδε> πώ είναι αυτό το μαλλ. Να το κάνουμε. Λέει ο άλλο. Αφελεί και οι δυο. Λοιπόν, το βάλανε ένα ποτήρι στη μέση. <συλίδε> δικό μου είναι το ποτήρι. Όχι, έλεγε ο άλλο. Δικό μου είναι το ποτήρι. Όχι, δικό μου είναι το ποτήρι. Δικό μου είναι το ποτήρι. Δικό μου είναι το ποτήρι. Κάποια στιγμή. Άντε λέει αφού είναι δικό σου, άντε πάρτε. <συλίδε> δεν μπόρεσαν να τσακωθούν. Άμα το έχει μέσα σου. Άμα το έχει μέσα σου, δεν μπορεί να τσακωθεί. Είναι η κληρονομιά του Αγίου Πνεύματος όπως τον άλλο αφήνει μερίδιο η αμαρτία και θα τσακωθεί χωρί να υπάρχει λόγος εδώ και να υπάρχει λόγος δεν μπορεί να τσακωθεί άλλο. αφού είναι δικό σου πάρ' του. Αυτό σημαίνει αγαπητοί μου αδελφοί, οι πανούργοι κρατήσουσιν αισθήσεως οι πανούργοι φυλάνε μέσα τους την αίσθηση του Αγίου Πνεύματος. Και σας είπα, αυτή η αίσθηση μένει μέσα τους, γίνεται βίωμά τους και κοιμάται και προσεύχεται. <Τι> τράβα τώρα να του πεις αυτού του ανθρώπου, τράβα να του πεις τι, να κατακρίνει. <Τι> Δεν το έχει κάνει ποτέ του. <Τι> πολέμησε, πολέμησε, τον νίκησε, τώρα να του πει κατάκρυνε, θα κατακρίνει τον εαυτό του. <Τι> Δεν έχει να κατακρίνει κανέναν <Τι> έγινε βίωμα. Αυτό σημαίνει το κατακάθι, το πουρί που λέγαμε προηγμένος. Εδώ έχει το καλό πουρί έχει το καλό κατακάθι το κατακάθι της αγιότητος εκείνο το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από μέσα του γι' αυτό βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι πλέον ζουν ω άγγελοι εδώ στη γη γιατί να αμαρτήσει γιατί η μοναδική του ασχολία είναι ο καλός του λόγος η προσευχή του ο αγώνας του, οι μετανιέ του να κοιτάξει τον προορισμό του που είναι η βασιλεία των ρανών δεν έχει πουθενά αλλού να δει δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο εδώ από τη γη Άχι. αποκόπηκε από όλα εδώ τα γη ένα πράγματα τελειώνουμε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί στο σημείο αυτό και αν θέλει ο Κύριος το άλλο Σάββατο και πάλι είναι εδώ αλλά μέχρι τότε μάλλον συγγνώμη το άλλο Σάββατο είναι αν θυμάμαι καλά, είναι της υπαπαντής, είναι της υπαπαντής. Μάλλον θα έρθει ο πατέρας μου να σας κάνει ομιλία, γιατί εγώ δεν θα μπορέσω. Θεού το εγώ πάλι το Σάββατο στις 9 του μηνός, γιατί έχω κάποιοι πανήγυρι πέρα στι καμάρες και δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ, αλλά θα έρχεται... Σπουδαίο μιλητή, έτσι, ανώτερον από όλους και από όλα, από όλους και από όλα. Την κορυφή, θα έχετε τη τιμή να σας μιλήσει η κορυφή. Και επομένως λοιπόν την ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας.